Πώ έτυχε να βρεθείτε σήμερα εδώ, τι θα είχε συμβεί αν δεν είχαν βάλει το όνομά σα στη λίστα του, Φανταστείτε, γράφουν 20-30 ονόματα. Έχουν γράψει 23 και χτυπάει το τηλέφωνο. Και πάνε να απαντήσουν. Πριν κάνουν αυτό, όμω. Καταγράφουν το 24ο όνομα. And you. Και είστε εσεί. Αν είχαν πάει να απαντήσουν το τηλέφωνο, θα μπορούσαν να του είχε φύγει από το μυαλό το όνομά και να μην είχαν ξαναπιάσει τη λίστα του εκείνη την ώρα. When did begin the list, και όταν ξεκινάγαν τη λίστα, maybe they would about you. να είχαν ξεχάσει εσά. Αυτό είναι η επίδραση τη πεταλούδα είστε εδώ. Γι' αυτό είστε εδώ. Ποιο έβαλε το δικό του όνομα σε μια λίστα. Και ποιο έβαλε το όνομα του Άνωθεν Πλατινένιου σα στη λίστα. Και ποιο έβαλε το όνομα του Μαραγδιού σα σε μια λίστα. Ποιο έβαλε το όνομα του Διαμαντιού σα σε μια λίστα. Υπήρξε κάποια εποχή που somebody Κάποιος έγραψε σε μια λίστα ένα όνομα Mitch Σάλα Κάποτε. When somebody put Bob Andrews' name on a list. Κάποιος έγραψε σε μια λίστα το όνομα Bob Andrews. There was a time when somebody put Peter Cox's name on a list. Κάποτε κάποιος έγραψε το όνομα Peter Cox σε μια λίστα. ή Hans ή Or all the leaders around the world. ηγετών του κόσμου. There was a time Κάποτε συνέβη αυτό. Κάποιος έγραψε κάποιο το όνομα του Τζιμ Τόρναν σε μια λίστα. Do you think... Νομίζετε ότι ήξεραν όταν το κάναν αυτό that he would ότι εκείνο θα έχτιζε το μεγαλύτερο οργανισμό που γνώρισε ποτέ η επιχείρησή μα θα είχε ιδρύσει τη network 21 θα είχε φυτέψει γραφεία σε όλο τον κόσμο όχι, βέβαια, ονόματα γράφανε σε μια λίστα. Και νομίζετε ότι δεν έχει σημασία? Φανταστείτε το επόμενο όνομα που θα γράψετε εσείς στη λίστα σας. Πόσοι από εσάς είστε παντρεμένοι για να δω χέρια? Σκεφτείτε λίγο πώς συναντήσατε τον συντροφό σας Όλοι έχουν την ιστορία τους Λίζ, έχεις την ιστορία Κάρλα, κι εσύ έχεις μια ιστορία Elena, a story. Έλενα, εσύ έχεις μια ιστορία yeah, Έτσι, όλοι, ο καθένας έχει την ιστορία του Είμαι λοιπόν εγώ στο Πανεπιστήμιο και στέκομαι κάπου για να αγοράσω λίγο φαγητό. Και έρχεται ένας άλλος φοιτητής και μου λέει συγγνώμη βιάζομαι, μπορώ να περάσω μπροστά. Come ε, on. Την επόμενη μέρα μου λέει σε ευχαριστώ πολύ που με βοήθησες. I would like to return the favor. Θα ήθελα να σου επιστρέψω, Would you like να Έλα, σπίτι μου το βράδυ να φάμε μαζί. Η μάνα μου μαγειρεύει πάρα πολύ καλά. Πήγα λοιπόν στο σπίτι του για να φάμε. Και εκεί άνοιξαν την πόρτα δυο αγοράκια. Ήταν τα παιδιά των γειτόνων. They said, να να και λένε, ε, αγόρια μήπως θέλετε να έρθει να παίξουμε μπάσκετ μαζί said, oh, the και ο φίλος μου λέει, έλα μωρα εντάξει τα παιδάκια του διπλανού είναι ε well, hey, δεν πειράζει λέω, εμένα αρέσει so πολύ το μπάσκετ άντε πάμε να παίξουμε και ενώ παίζαμε μπάσκετ εμφανίζεται και διασχίζει την αυλή ένα πανέμορφο κορίτσι και εγώ την κοιτάω είπατε στους είναι αυτό και ρωτάω τα αγόρια, ποια είναι αυτή. Και λένε, είναι η βλαμμένη αδερφή μας. Αυτή ήταν η Κάρλα. Τι θα είχε συμβεί αν εγώ δεν είχα αφήσει αυτόν τον φοιτητή να περάσει μπροστά μου στη γραμμή. Ή αν δεν είχα πάει σπίτι του για φαγητό. Τι θα είχε συμβεί στο τελευταίο moment να μην το αν την τελευταία στιγμή είχα αποφασίσει να μην πάω για φαγητό. Αν δεν είχαν έρθει τα αδέρφια της Κάρλα να μας ζητήσουν να παίξουμε μπάσκετ. Αν εκείνη εκείνη τη μέρα δεν ήταν σπίτι. Θα σας πω τι θα είχε συμβεί. Θα είχε χάσει αυτό το συνεδριακό εδώ. Καταλαβαίνετε τι λέω, είναι τα μικροπράγματα που κάνουμε που τελικά έχουν τεράστια σημασία. Μπορεί να νομίζετε ότι δεν έχει μεγάλη σημασία τι λέτε στον εαυτό σας, μπορεί όμως και να έχει. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Φανταστείτε ότι περπατάω στον δρόμο και εδώ είναι ο Χρήστο. Όχι, δεν είναι ένα Μόνο που δεν είναι διαμάντιο Χρύστος, δεν είναι εσμαράγδι, δεν είναι ούτε πλατινένιος, δεν έχει καν υπογράψει ακόμη την αίτησή του. Αλλά καθώς περπατάει, σκέφτομαι εγώ με το μυαλό μου. Πολύ κρύο έχει σήμερα. Θα ευχόμουν να σταματούσε να βρέχει. Θα χρειαστεί να κάνω δύο πλήρες στις πλήρες μου. Μένουν ακόμα δύο πληρωμές για του λογαριασμού που δεν έχουν δοθεί. Like δεν μ' αρέσει η δουλειά μου. Like δεν μ' άρεσαν οι επικεφαλίδε τη εφημερίδα σήμερα. I'll walk right by Chris. Και περπατάω, περνάω δίπλα από τον Κρι. Και εκείνο το βράδυ σκέφτομαι ποιον να καλέσω στο Open. Και τρει ώρες πριν, πέρασε δίπλα μου κάποιος το δρόμο που θα ήταν διαμάντι. Και εγώ περπατάω και φανταστείτε ότι σκέφτομαι εκείνη την ώρα, σήμερα θα συναντήσω κάποιον για πρώτη φορά θα κοιτάω όποιον περνάει δίπλα μου, θα του χαμογελάω και θα κουνάω το κεφάλι μου. Και ο πρώτος που θα κουνήσει το κεφάλι του και θα χαμογελάσει θα του τίνω το χέρι και θα του ψιστηθώ. Ποιος ξέρει τι θα μπορούσε να συμβεί. Μπορεί να ξεκινήσει έτσι μια φιλία. Μπορεί να πω, τι ωραία γραβάτα φοράς. Μπορεί να συζητήσουμε λίγο σε μια γωνιά, περιμένω να ανάψω το πράσινο για τους πεζούς θα μπορούσε να με ρωτήσει με τι ασχολείσαι εγώ θα απαντούσα έχω μια επιχείρηση όπου διδάσκω ανθρώπους να βγάζουν χρήματα και θα μου έλεγε και πως το κάνεις αυτό έχεις κάρτα θα μου δίνει την κάρτα του θα του δίνω τη δική μου Say, Perhaps I will call you και θα του έλεγα «Ε, eh, μπορεί καλά να μιλήσουμε κάποια φορά». Αλλά θα βάζα την κάρτα στην τσέπη μου και τι θα κάνω μετά με την κάρτα είναι μικρό πράγματα. Μπορούσα να την πετάξω. Θα μπορούσε να κάθεται πάνω στο γραφείο μου για 6 μήνες η κάρτα. Όσο δεν τον καλώ εκείνος συναντάει εσένα και εσύ τον ξεκινάς. Πάω στο όπεν Να τόσο ο Κρίστος Και του λέω τι κάνεις εσύ εδώ Ε μου λέει με έφερε εδώ ένα στη συνάντηση Και λέω ααα δεν έπρεπε να το κάνει αυτός αυτό Εγώ έπρεπε να το κάνω Το συνάντησα πρώτος Ναι αλλά δεν τον έφερες στη συνάντηση Και σε κάθε συνεδριακό που έρχομαι ο Χρήστο ανεβαίνει στη σκηνή και είναι πλατινένιος και γίνεται ρουμπίνι και σμαράγδι και διαμάντι και εγώ κάθομαι πίσω γιατί να μην τον είχα πάρει τηλέφωνο